Κόντ Πουρή. Ιστορίες που ακούγονται. Στο El Culture. Έλα κουλτούρα, ακού, Είμαι ο Στέλιος Παρίς και εν καιρό πολεμικών σειράξεων, εν καιρό εκλογών, εν καιρό Eurovisionισμού, είπα να φέρω μια ειρήνη εδώ να μιλήσουμε, αλλά να μιλήσουμε για την Αθήνα που μισούμε. Και αγαπάμε όμως. Η, μαζί μου είναι η Ειρήνη Γρατσία. Χαίρετε Ειρήνη. Ε, είναι αρχαιολόγο, αλλά αγαπούσε τελικά πολύ περισσότερο τα, τα αρχιτεκτονικά από ό,τι κατάλαβα. Μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έκανε βόλτε στην Αθήνα συχνά από Την Νέα Φιλαδέλφια, Πολύ συχνά. Ήταν η αγαπημένη μου να περπατώ, να μπαίνω στα όρια τη Αθήνα και ειδικά όταν τελείωνα είτε από το πανεπιστήμιο είτε αργότερα από τη δουλειά. Η Παρασκευή ήταν η μέρα τη βόλτα. Να ανακαλύψω τα και μόνο την αίσθηση τη πόλη. Να έχεις ήταν έπαιρνε η συνήθεια. Επέρνες το τρένο ή το έχεις τολμήσει να το κάνεις και ποδαράτα. Ναι, όχι να φτάνω από Νέα Φιλαδέλφια στο κέντρο Αθήνα, αλλά μέχρι το μέσο της διαδρομής πολύ συχνά, αλλά κυρίως στο ιστορικό της κέντρο της Αθήνας. Αυτό μου άρεσε γιατί είχα την τύχη όλες μου οι δουλειέ να είναι σε ωραία κτίρια. Δηλαδή, η πρώτη μου δουλειά ήταν στο νομισματικό μουσείο, όπου στεγαζόταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι. Η δεύτερη δουλειά ήταν στο Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμική, στην Ιππήτου, που ήταν επίση ένα πολύ ωραίο κλασικό κτίριο. Μετά στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντο και Πολιτισμού, που και εκεί ήταν ένα εξαιρετικό από τα πρώτα οθονικό κτίριο μέσα στην πλάκα. Ε, και μετά έπεσα στην αντιπαροχή, και τώρα βρίσκομαι στα γραφεία τη Μονουμέντα, στην Οδό Παλάδο, που είναι ένα κτίριο τη του 60, που για να γίνει βέβαια είχαν κατεδαφιστεί δύο νεοκλασικά κτίρια. Κάθε φορά που λες κατεδαφιστεί, βλέπω ένα πόνο στο πρόσωπό σου. Είναι ο πόνο τη εποχή τώρα των ημερών που κατεδαφίζεται το άπαν σε αυτή την πόλη και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα. Φεύγει η αρχιτεκτονική που χρονολογείται στι δεκαετίες του 20ου και του 30 και μεταπολεμικά βέβαια. Όλε οι ισόγειε, δύο όροφε κατοικίε, ακόμα και νεοκλασικές και το λέω επειδή προστατεύονται αυστηρότερα τα παλαιότερα κτίρια κατεδαφίζονται σαν χωρίς, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ δηλαδή ε, στο πλαίσιο αυτό της αντιπαροχής, της ανοικοδόμησης χωρίς να έχουμε αποφασίσει σαν πολιτεία τι θέλουμε να σώσουμε από αυτό το απόθεμα που δεν έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο Έχουμε έναν αριθμό ας πούμε, πάνω κάτω πόσα θυσιαστήκαν στο βωμό της αντιπαροχής έστω την τελευταία δεκαετία ή αν έχει και του 23, ακόμα καλύτερα με τέτοια ακρίβεια δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω γιατί κάναμε την καταγραφή όλων των κτηρίων της Αθήνας, η μονουμέντα, ε, ξεκίνησε το 2013 και μέσα σε τρία χρόνια καταγράψαμε όσα διατηρούνται και κτίστηκαν την περίοδο 1830-1940. Είναι 11.500 κτήρια και αυτό δεν είναι ούτε το 20% αυτού που είχε κτιστεί. Μας φαίνεται όταν το λέω αυτόν τον αριθμό, α είναι πολλά, για μια πρωτεύουσα, για μια τόσο μεγάλη πόλη, είναι μικρός ο αριθμός και είναι τραγικό να ξέρουμε ότι έχουν κατεδαφιστεί 80, τουλάχιστον 80.000 κτίρια. Και αυτή η αναλογία είναι σχεδόν σε κάθε πόλη, μόνο σε πόλεις που προλάβαμε κάπως να σώσουμε, δηλαδή στο Ναύπλιο... Ε, σε, ε, η Ερμόπολη της Ήρου που σώζεται σχεδόν ακαίρια. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μια αλέλαπα. Τώρα τον τελευταίο καιρό Μας μας έρχονται για να παρέμβουμε, να προσπαθήσουμε να μήπως σταματήσουμε τις κατεδαφίσεις. έρχονται δύο με τρία κτίρια την ημέρα. Είναι πολλά. Δηλαδή ερχόντουσαν δύο με τρία πριν από τρία χρόνια ε, το εξάμεινο και τώρα έχουμε δύο-τρία την ημέρα Ήξερες συστήνοντας ίσως ουσιαστικά η συντονίστρια του μουνουμέντα, ε, είσαστε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων Είμαστε τέσσερις εταίροι αυτή τη στιγμή και με αρκετά μέλη έχουμε γύρω στα 500 μέλη Ξεκίνησε, υποθέτω αυτό πιο πολύ από την αγάπη σας για την καταγραφή κτίριων και τελικά έχετε καταλήξει να, να, να, να σώζετε κτίρια, ε. Ξεκίνησε, ήμουνα φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο, στην αρχιτεκτονική σχολή που είχε ένα μεταπτυχιακό προστασίας μνημείων και έτσι παρακολούθησε αυτό, μου έδωσε την ευκαιρία γιατί έπαιρνε και αρχαιολόγου, να μπορέσω να ασχοληθώ με την αρχιτεκτονική και ειδικά την προστασία. Έτσι μαζί με άλλους συ και φίλους, δημιουργήσαμε την μονουμέντα ε, με σκοπό να συμβάλλουμε και εμεί με το δικό μας τρόπο στην προστασία των κτηρίων. Στην πορεία κάποιοι φύγανε, κάποιοι άλλοι ήρθανε, είμαστε αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι. Ε, άρχισε ο κόσμος να απευθύνεται στη μονουμέντα για να προστατεύσει κτήρια. Και μα ήρθε η ιδέα γιατί είχαν αρχίσει οι ήδη από το 2000... Ε, εφτά, θυμάμαι η πρώτη μας, είναι 2007-2009 παρέμβαση για ένα μεσοπολεμικό στην Οδόρα Βινέ, στο κολονάκι. Ε, αρχίσαμε, μας ήρθε η ιδέα ότι γιατί να μην διευκολύνουμε το έργο και των αρμόδιων φορέων αλλά και όσων αναζητούν πληροφορίες για τα κτίρια... Να μην κάνουμε ένα μητρό, ένα κατάλογο με όλα τα κτίρια που σώζονται στην Αθήνα. Και έτσι ξεκίνησε αυτό. Το χρηματοδότησε και το δρυμα Σταύρο Νιάρκο. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί αυτά ναι. δεν γίνονται και. Ναι, ναι, όχι, ναι. γιατί ναι. εργάστηκε κόσμο. Ναι. Δηλαδή και είχε και μια συνέχεια και δεύτερη και τρίτη ε, χρηματοδότηση για να καταχωριστούν όλα στη βάση και παράλληλα δεν, μόνο, δεν σταματάμε μόνο στην καταγραφή των κτιρίων, αλλά κάνουμε προφορικέ συνεντεύξει με του ιδιοκτήτε, με κατοίκου τη πόλη. 450 έχουμε φτάσει. Και άρχισε ταυτόχρονα ο κόσμος να δείχνει τις προσωπικές φωτογραφίες Με σκοπό αυτό να γίνει κάποιο ντοκιμαντέρ Έγινε και το ντοκιμαντέρ Α. Αλλά και να διασωθούν Γιατί είναι η, όλα αυτά τα κτίρια είναι, ε, Δεν έχουμε γνώση ποιος ήταν ο, ο σχεδιαστής τους ο, ο αρχιτέκτονας τους, ο μηχανικός και οι ιδιοκτήτε είναι που σου δίνουν την πληροφορία και του ναι. πότε χτίστηκε. Και έτσι έχουν μια πηγή πληροφόρηση που βέβαια θέλει πάντα την επιβεβαίωση. Και έτσι αυτό άρχισε να παίρνει διαστάσει πολύ μεγάλε. Διάσωση και των αρχείων και των προφορικών μαρτύριων. Και ταυτόχρονα όμω με μια συνεργασία με την τοπική κοινωνία που έγιναν οι πληροφοριοδότε μα ή οι ερευνητέ σαν <χαι> εμά ναι. και ένα δίκτυο που ακόμα και σήμερα έχει δυναμική και συνέχεια μα τροφοδοτούν με πληροφορίε για τα σπίτια του. Κάνετε όμω και διαδρομέ ξεναγήσεις στην πόλη. Θέλω να σα πω ότι δίνετε κι εσεί πίσω γνώση. Βέβαια και για του εθελοντέ μα, γιατί σκεφτείτε ότι είχαμε φτάσει 350 εθελοντέ, ε, αλλά και για τον κόσμο και κάναμε ξεναγήσει, κάναμε μαθήματα φωτογραφία, μαθήματα αρχιτεκτονική. Ε, ταυτόχρονα οργανώναμε συνεντεύξει και συζητήσει στα καφενεία κάθε περιοχή. Μόλι τέλειωνε μια, ένα, μια δημοτική κοινότητα, σε συνεννόηση με τη δημοτική κοινότητα, μα παραχωρούσαν το χώρο και παρουσιάζαμε όλα τα αποτελέσματα τη δουλειά. Και ταυτόχρονα, ποια είναι αυτή η αρχιτεκτονική της περιοχής. Αλήθεια τώρα. Ποιε είναι οι κύριε, αν μου πει ένα top 5 αρχιτεκτονικών, αρχιτεκτονικών ρυθμών, ρυθμών ε. αρχιτεκτονικό Ποιο είναι ένα top 5 αρχιτεκτονικών ρυθμών που υπάρχει, που κυριεύει, κυριαρχεί στην Αθήνα μας. Είναι τρεις οι βασικοί, αν το πούμε έτσι αδρομερό. Ναι. Έχουμε δηλαδή τα νεοκλασικά κτίρια που ξεκινάνε από το 1830 και μετά. Δηλαδή όταν γίνεται πια πρωτεύουσα 1834 έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Αθήνας και είναι ένας ρυθμός που και αυτός βέβαια έρχεται από το εξωτερικό. Αλλά μας και... αρέσει, μας κάνει κάτι... Αρχοντικό. Ναι, γιατί θέλουμε να γίνουμε σαν την Ευρώπη, έτσι. Και γι' αυτό φέρνουμε την αρχιτεκτονική τη Δυτική Ευρώπη. Εδώ πέρα έρχονται και οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες μαζί με του Έλληνε που έχουν σπουδάσει. Ακολουθούν τον όθο να έρχονται όλοι μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα. Γκρεμίδια. Πραγματικά γκρεμίδια. Αφού λένε οι περιηγητέ, πατούσαμε πάνω στι στόγε των σπιτιών. Είναι μια κατεστραμμένη πόλη και πρέπει να γίνει τώρα μια ευρωπαϊκή νεοκλασική πόλη με μεγάλε πλατείε, μεγάλο χ Εντάξει, έπρεπε και να παλωτριώσεις, λεφτά δεν υπήρχαν, όλα άρχισαν να περιορίζονται, πολλά σχέδια καινούρια γίνονται. Ο ρυθμός αυτός είναι ουσιαστικά, ε, εμπνέεται από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και τη ρωμαϊκή. Θέλουν να έρθουν πολλοί εδώ οι αρχιτέκτονες να δουλέψουν γιατί έχουν τα μνημεία δίπλα τους, τα αποτυπώνουν και τα εφαρμόζουν. Εφαρμόζουν την αρχιτεκτονική για τον τόπο, όχι την αρχιτεκτονική του δικού τους τόπου Υποθέτω ότι. Αυτά που προπήρχαν, τα γκρεμίδια που λέμε, ήταν κάποιε αγροτικέ κατοικίε πιο πολύ. Υπήρχε ένα κτίριο, α πούμε, το πόσιμο που είχε μείνει. Ε, η μνήμη, το γνωστό είναι ο πύργο Τσόρτ. Που είναι στην οδό Χιλ και στη Θουκιδίδη, νομίζω, είναι ο δεύτερο δρόμο. Που είναι ένα κτίριο του 18ου αιώνα, που είναι έχουν, σαν πυργό σπιτό. είναι ε, Έχουμε το σπίτι, την οικία, το αρχοντικό των Πενιζέλων στην οδό Ανδριανού, που πάει και αυτό. 18ο αιώνα και πίσω. Ε, αυτά είναι αρχοντικά, δεν τα λε. Αυτά είναι αρχιτεκτονικέ των ναι. απλών κατοίκων που υποθέτω θα ήταν πέτρα, τούβλο πέτρα, ε, πέτρα, πέτρα, συγνώμη, πέτρα, ναι, πέτρα και ξύλο ναι, πέτρα, και, κεραμίδι, και κεραμίδια κεραμίδι. Έτσι είναι και είναι η αρχιτεκτονική που συναντούμε κατά την Οθωμανική ε, περίοδο. Δηλαδή έχουν, όπω τα είπαμε, και ραμόσχεπικτήρια, αλλά με εσωτερική. Ε, αυλή υπάρχει αυτό και συνήθω. εμένα μου, μου θυμίζανε αυτά τα σπίτια το, Αυτό με την εσωτερική αυλή και το γύρω-γύρω χτισμένο Σαν τα ρωμαϊκά πιο πολύ Έτσι, είναι, έχει το έθριο το που έθριο, πάει και τα ρωμαϊκά αλλά και τα αρχαία ελληνικά Και τα χαρακτηριστικά αυτού του ρυθμού του νεοκλασικού Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι Το κοινοβούλιο, έτσι το, Η Βουλή, είναι το πολυτεχνείο Είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Η τριλογία η περίφημη, ε, βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο, ακαδημία ε, και είναι ο ρυθμός που θα κυριαρχήσει Μέχρι και τι αρχέ του 20ου αιώνα. Εκεί που έρχεται αυτό ο Ο Εκλεκτισμό και εκλεκτισμό. Και... Σωστά. Είναι, το εκλεκτικό είναι το πιο σωστό. Έχει καθιερωθεί, το έχουμε, έχει επικρατήσει το άλλο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα διαλέγουν στολίδια ρυθμούς από όλε τι εποχέ και φτιάχνουν. Έχουν κοραστεί και από τον ακαδημαϊσμό ναι. του νεοκλασικισμού. Έρχεται το καινούριο. Πολύ το μάρμαρο πριν. Πολύ ο κείονα. Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν, τα μιμούνται κι αυτά. Ναι, Ως με την ίδια. Πολύ έξοδη έχω αίσθηση. Αυτό εξαρτάται περισσότερο από τους οικονομικούς παράγοντες. Α, δηλαδή, αν είχα λεφτά να το πληρώσω θα το πλήρω. Ναι, ναι, θα το κάνει και ειδικά στα δημόσια κτίρια και στα πλούσια θα το δει και σε μεγάλη ποσότητα. Και έχεις όμως τα, τους ασθενέστερους οικονομικά που θέλουν να έχουν την ίδια μόδα στο σπίτι τους και θα το μιμηθούν με άλλο τρόπο, με τον πυλό, με τον ασβέστη, έτσι, κάνουν ωραία μίμηση του μαρμάρου με τον ασβέστη. Οι αυτοί αγαπημένοι μου αθηναϊκοί μαρμάρινοι μυπτήρες της κουζίνας, από τότε είχαν μπει στο παιχνίδι, το αρχιτεκτονικό, είχαν πάει ή προϋπήρχαν και στο νεοκλασίκ. Ας πούμε, ε, τώρα στη... να θυμηθώ αν το έχω δει σε νεοκλασικό σπίτι αυτό, σίγουρα το έχουμε σε εκλεκτικιστικά σπίτια, το έχουμε. Άρα εδώ. εκεί ξεκινάει ας πούμε. Η μεγάλη μαρμάρι σίγουρα, σίγουρα Είδες, θα τώρα, ήρθα, ρωτάω ναι. τη, τη, τη, την Ειρήνη που ασχολείται και με τις προσώπεις, τώρα προσπαθώ να τη βάλω μέσα στο σπίτι. Ε, και αυτό είναι λιγοστά είναι που σώζονται και έχουμε έτσι, την εικόνα σπιτιών, γιατί είναι, χρησιμοποιούνται τόσα χρόνια και αυτό είναι και... Ζητούμενο. Υπάρχουν όμως σπίτια που διατηρούν την επίπλωση και από φωτογραφικό υλικό που έχουμε στοιχεία. Περνώντα τώρα στον εκλεκτικισμό που κι αυτός επικρατεί, θα έλεγε κανείς, μέχρι το 1930, βάζω έτσι... γιατί μετά ήρθαν τα παιδιά νομίζω από τη σχολή του Βερολίνου... Και όχι μόνο, και από τη Γαλλία. Και από τη Γαλλία. Έχουμε τις, είναι δύο οι σχολέ. Είτε μία είναι από τη Γερμανία, μία είναι από τη Γαλλία που κυριαρχούν και βέβαια θα δει πάλι κανεί τώρα πλούσια στολίδια. Στην αρχή βλέπει κανεί να κυριαρχεί περισσότερο το Art Nouveau, μετά το Art Deco. Πιο πολλά τα άνθη στην αρχή, πιο πολύ τα γεωμετρικά σχέδια. Art Deco. Art Deco. Θα, συ, θα συνεχιστεί βέβαια και μέσα στη δεκαετία του 30, που αλλάζει όμω ριζικά. Ε, το ναι, μπαίνει ένα νέο ύφος στα κτίρια, είναι αυτό που λέμε το Bauhaus έτσι, Τα κτίρια του μοντέρνου κινήματος όπως τα λέμε εδώ στην χώρα μας και έχουμε αρκετά τέτοια στην Αθήνα νομίζω ναι, και, και είναι και Εξαιρετικά, σε όλες τις εποχές έχουμε και τα εκλεκτικιστικά είναι Η ναι. Αθήνα είναι μια μεσοαστική πόλη σε μεγάλο βαθμό και διατηρούνται πολλά Και μετά στον μοντερνισμό έχουμε εξαιρετικά δείγματα και πάλι έρχονται από το εξωτερικό, παρόλο που έχει γίνει η σχολή της αρχιτεκτονικής το 1917, σπουδάζουν πια και εδώ και από το εξωτερικό έρχονται. Και... Αλλά δεν είναι πιο αναγνωρισμένοι του εξωτερικού. Ε, είχαν ένα τάκ πιο... Έ, ε, Και οι ίδιοι θα το λέγανε, σπούδασαν στο <laughs> εξωτερικό. Σίγουρα, σίγουρα θα το λένε, αλλά μετά είναι, είναι σπουδαία σχολή ναι. εδώ και νομίζω πως δεν διαφοροποιούνται Πολλοί σπουδάζουν εδώ, πάνε όμως και στο εξωτερικό για την εμπειρία. Και τώρα πια έχουμε το νέο υλικό κυριαρχή. Το έχουμε από τη δεκαετία του 1910, τον πετόναρμα, αλλά τη δεκαετία του 1930 πια, χρησιμοποιείτε πολύ Και κάνουμε και αυτό το ιδιαίτερο στις προσώψεις μας Το ε, πως λέγεται Αρτιφυσιέλα Που που αρέσει δεν ήξερα πώ το λέγανε Εγώ το λέγα βαθουλωτό Αλλά και μετά κάθεσα και διάβασα και τη διαδικασία Ότι έχει στάδια, στρώσεις καλέμι. Χρονοβόρα διαδικασία Θέλει δουλειά στο χέρι, διαγώνια, κάθετα, οριζόντια Με ειδικά εργαλεία όσο είναι νοπό και so, δεν κάνει να το βάψουμε, me. αυτό είναι από τη δική μου γνώση Όσοι έχετε την τιμή να έχετε τέτοιο σπίτι Μην τα βάφετε αυτά Δεν τα βάφουμε γιατί όσοι κάνουν το λάθος Το περνάνε με πλαστικό, σε λίγο καιρό έχει πέσει Αυτό θέλει νεροβολή Έτσι, Που νεροβολή. είναι πολύ έξω, δεν λέμε τώρα ότι είναι κάτι φτηνό, Σίγουρα, αλλά... σίγουρα Ήτανε πολύ έξωδικη η κατασκευή του, γι' αυτό και βλέπει κανείς όπου δεν υπάρχει πολύ χρήμα να είναι μέχρι το μέσο ναι, του ναι. σπιτιού, έτσι, αλλά κάνουν και ωραία σχέδια. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ έντονο στο, στη δεκαετία του 30, όπως είναι και τα έργκερ, οι κλειστοί εξώστες. Α. Κλείνουν κύριο το, το μεσαίο τμήμα του μπαλκονιού, όχι απαραίτητα και τα πλαϊνά, γιατί έτσι κερδίζουν χώρο στο ε, σπίτι τους, στο διαμέρισμα και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, είναι αυτή η σχέση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, mm. είμαι μέσα αλλά είμαι και στο δημόσιο χώρο, βλέπω που είναι πολύ ενδιαφέρον στα κτίρια. Και μας βοηθάει και στη χρονολόγηση το έρκερ, γιατί όταν στενεύει, μικραίνει ε, το πλάτος του, ξέρουμε ότι είναι μετά το 1937, γιατί κατ' ουσίαν ήταν παράνομο. Έπαιρνε α, τμήμα του δημόσιου χώρου α, και ναι. καταργείται. Όπως άλλος ένας τρόπος χρονολόγησης είναι όταν έχουμε καταφύγιο που καθιερώνονται μετά το 1936. Ξέρουν ότι έρχεται το πόλεμο, στο τα επιβάλλει, ξέρουμε ότι είναι κτίρια μετά το 19... 36, και είναι ένα παιχνίδι ωραίο μέσα από τη γνώση να χρονολογεί και τα κτίρια. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι να το παίξετε, περπατώντα στην Αθήνα. Γι' αυτό και είναι ωραίο και να κοιτάμε, Να κοιτάμε γιατί έτσι οικειοποιούμαστε την πόλη και την αγαπάμε και ενδιαφερόμαστε και λίγο να σωθεί και Τώρα κάτι. Τώρα που λε, κοιτάμε, ίσω εφέρον στα χρόνια αυτή τη αντιπαροχή που γίνει σε αυτέ τι τεράστιε πολυκατοικίε που είναι νομίζω το πέμπτο και καλύτερο ρεύμα. Στην αρχή συνεχίζεται. Είναι ένας ύστερος μοντερνισμός που φτάνει μέχρι και τη δεκαετία του 70 και βλέπουμε ότι είναι, ε, συνεχίζει ο μοντερνισμός έχοντας πει πια στη δεκαετία του 50 αλλά έχουμε και κτίρια που είναι μοντέρνα έχουμε κτίρια που κλασικίζουν πάρα πολύ. Έχουμε ωραίες εισόδους, προσω... εισόδους ναι. οι οποίε ε, πιστεύω ότι το κόστος στη σιδερένια πόρτα είναι... Πολύ μεγάλο σε μερικές πολυκατοικίες. Ε, ήταν μασίφα αυτές οι πόρτες και συνήθως περιβάλλονται από μάρμαρο. Ναι. Ε, έχουμε εξαιρετικό ε, ο αρχιτεκτονικό υλικό στις δεκαετίες που ακολουθούν, δηλαδή δεν πρέπει να λέμε α, ε, ναι, το, είναι αντιπαρο... 50-60. την παροχή λίγο ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν και τότε η πρώτη μονιουμέντα αν υπήρχε τότε, θα, θα πάλευε με τον Καραμαλίτο τότε, μην κρεμίζετε, μην τα δίνετε όλα για την παροχή, γιατί πιστεύω ότι άλλαξε πολύ Αθήνα τότε Αλλάζει, βέβαια, αλλάζει ριζικά. Γιατί να σκεφτεί κανεί ότι κατεδαφίζεται σχεδόν τότε το 70-60-70% αυτού του κτηριακού πλούτου κατεδαφίζεται και μπαίνει. Και το κακό είναι ότι μπαίνουν τα ψηλά κτήρια. Γιατί ανεβαίνει, πολλές... ο δόμησης, λένε, δηλαδή... ανεβαίνει ο συντελεστή δόμηση. Λένε: Ανεβαίνει ο συντελεστή δόμηση και συνενώνονται συνήθω δύο και τρία μικρά νεοκλασικά Και αυτή είναι και η αιτία. Λένε: Όλοι, Αχ, τι ωραία που διατηρείται το Παρίσι, τι ωραία που διατηρούνται οι ξένε πόλει. Πέρα από την καλή διαχείριση, ήταν ότι εκεί είχαν. Ψηλά κτίρια ήδη, δεν υπήρχε το κίνητρο να τα γκρεμίσουν και να κτίσουν ψηλότερα, ενώ εδώ εμάς είναι συνήθως διόροφα, το πολύ τριόροφα και έτσι σου δίνει την ευκαιρία για εξαόροφα, εφταόροφα κτίρια. Απλώς στη δεκαετία του 70 είναι πια πολύ φτηνές και ακαλέστητες κατασκευές δηλαδή... φτηνές είχα την αίσθηση ότι ήταν τις δεκαετίες του 90 κάτι μπαλκόνια που άκουσα ότι είχαν πέσει τώρα πριν πέ, δύο χρόνια, Εγώ τότε είχα την εντύπωση γιατί εγώ παρατηρώ αυτά τα σπίτια τα καραμαλικά ας πούμε, τα, το, της αντιπαροχής ας μην είναι... Ε, αυτά είναι 50 Εξήθεια, 60. Ναι, ναι. Οπότε μετά Τα λένε δηλαδή... τη Χούντα μέσα. Α, είναι ωραία. μέσα στην περίοδο τη Χούντα που έχουμε μαζικέ κατεδαφίσει και μαζικέ αναγέρσεις κτίριων και του υψηλότερου συντελεστέ δόμηση. Εμήμιση δηλαδή του το, το αρχιτεκτονικού ρεύματο, του το, το αρχιτεκτονικού, αρχιτεκτονικού ρυθμού του μοντερνισμού. του μοντερνισμού ουσιαστικά. Έχουμε κάποια κτίρια που το θυμίζουν. Δηλαδή το Erkert το συζητάνε. Αυτή είναι η πιο βερσιόν. Ναι, ναι. Δεν το λέμε πια μοντέρνο κίνημα. Έχει έναν ύστερο μοντερνισμό, τον βλέπουμε, αλλά είναι πια. Έχουμε μπει σε καινούριε δεκαετίε. Δεν είναι καν καταχωρημένο. Όχι, πιστεύω πω θα έχει, θα έχει. Αλλά τώρα πώ τις λέμε, τι πολυκατοικίε αυτέ, τι δεκαετίες του 70. Εγώ αυτέ τι πολυκατοικίε θα τι έλεγα καλέστητε. το 70 ειδικά, γιατί. Ε, κοίτα, σε περιοχέ όπω ε, τα βόρεια προάστια, νομίζω ότι ήταν πιο προσεγμένε, γιατί εκεί έπεφται ίσω και κάποιο χρήμα παραπάνω. Ναι, και όχι μόνο. Και μέσα στην Αθήνα έχουμε εξαιρετικέ. Και θα δει κανεί ότι ακόμα και. Θε μου πει μία-δύο έτσι του 70 από αυτές τις ε, καλέσθητες, όχι. Ε, κάποιες του, του 70 έχουν πολύ ωραίες εισόδους. Α, ναι, γι' αυτό ναι, ναι. μου Δεν έχουν τώρα μήνει στο εισόδου. Κάποια που να σου πω στην οδό τάδε και σε αυτά, αυτό θα, θα μου το ζητήσεις... Πρώτου 40. <laughs> πρώτου 40 α, προ, ε, δηλαδή το database σου είναι πολύ δυνατόν στο πρώτου 40. <laughs> ε. <μέχρι εκεί. laughs> Τώρα έχει αρχίσει τη δεκαετία του 50. Και γιατί, γιατί, γιατί ψάχνω τα κατεδαφισμένα. Ψάχνω να δω τι αντικατέστησαν οι πολυκατοικίε του 50-60 και έτσι τι μαθαίνω και αυτέ. Δηλαδή στη Βασιλική Σοφία κάναμε ένα πρόγραμμα, το in-Athens, μαζί και με άλλου φορεί, το δίπυλο, τι εκδόσει Μέλισσα, του Ερμέ ε, και. Ε, Είδαμε στη βασιλή Σοφία ότι η αντιπαροχή και όχι μόνο, έχει αρχίσει ήδη τη δεκαετία του 30. Γκρεπίζουν νεοκλασικά για να τα αντικαταστήσουν με να μοντέρνα καινούρια ε, κτίρια. Και έτσι ψάξαμε πάρα πολύ αυτά που έχουν αντικαταστήσει. Δηλαδή βρήκαμε όλες τις παλιές φωτογραφίες των ε, κτιρίων και για να είμαι και σωστή να πω και τους υπόλοιπους τη. Ε, μονουμέντα? Ε, όχι τις μονουμέντα, της, του Ινάθενς, ε, την ΚΕΤ, την εταιρεία και την Common Space. Ε, και να μου πεις και του συνεργάτε σου ναι, ναι, ναι, και αυτό, αν πάρει κανεί την εφαρμογή στα κινητά, το in Athens μπορεί να ξεναγηθεί Βασιλή Σοφία, Πλατεία Συντάγματο, Ερμού και να δει ποια ήταν τα παλιά κτίρια που αντικαταστάθηκαν με τα καινούργια και να δει και μοντέλα, πώ ήταν τρισδιάστατα. Δωρεάν μέσα. εφαρμογή αυτό. Ναι, ναι βέβαια, βέβαια. In όλη... Athens Application. In Athens, in Athens, και όλη η εφαρμογή τη Μονουμέντα, όλα τα καταγεγραμμένα κτίρια τα βρίσκει κανεί στην εφαρμογή κτίρια τη Αθήνα, δωρεάν όλα αυτά. Και... Μπορεί και να βλέπει την ιστορία του κτηρίου, να δίνει πληροφορίε και να τι ανεβάζει, να δίνει προφορικέ μαρτυρίε, φωτογραφίε. συμμετοχή και εγώ. Όχι, δεν συμμετέχει. Αυτό είναι ο στόχο. Ε, να είναι συμμέτοχος και σε όλο αυτό που γίνεται και να μπορεί να στείλει ένα κτήριο που είναι σε κίνδυνο. Ε, και με αυτόν τον τρόπο, πια καταγράφουμε κιόλα. Δηλαδή, ψηφιακά για να διευκολύνουμε τι ζωέ μα. Για να διευκολύνουμε και τι ζωέ μα. σω να σώσουμε και κάποιο κτίριο έτσι, με αυτή μα την πράξη, γιατί βλέπω ότι εσεί κινητοποιήσετε. Ποια είναι τα στοιχεία που εγώ λοιπόν μαθαίνω στη γειτονιά μου, πάνε να γκρεμίσουν ένα κτίριο το οποίο ξέρω ότι έχει μια σημασία αρχιτεκτονική. Έρχομαι σε εσάς. Οι διαδικασίε ποιε είναι. Η διαδικασία είναι η εξής. Ε, πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι το κτίριο αυτό φέρει τα στοιχεία. Που θα, θα ζητήσουμε την προστασία του. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, είναι ιστορικά ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει σημασία ένα κτίριο παρεμισχάρι που είναι 100 ετών και πάνω, έχει μια ευκολότερη και βάση τη νομοθεσία <σίλεια> ε, να προστατευθεί. <σίλεια> θα έρθει σε εμά θα μα στείλει μια φωτογραφία, θα μα πει ότι έχει μπει παρεμουσάρι άδεια κατεβάφτη ή έχω ακούσει ότι πρόκειται να κατεδαφιστεί. Εμεί κινούμε μια διαδικασία. Δηλαδή θα ενημερώσουμε το Υπουργείο πολιτισμού. Αφού κάνετε φυσικά την έρευση... Να αν, είναι... αν το έχουμε καταγράψει, τι στοιχεία έχουμε, αν είναι κηρυγμένο ήδη διατηρητέο ή δεν είναι, ενημερώνουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν ξέρουν, έχουν δώσει την έγκριση, γιατί ό,τι είναι πριν από το 1955 έχει κτιστεί πρέπει να πάρει να περάσει από τα τοπικά συμβούλια, από, να, να το δει ο αρμόδιο ε, οπότε, εμεί ενημερώνουμε του αρμόδιους φορεί. Αν δούμε ότι δεν έχει κηρυχτεί διατηρηταίο ή ακόμα και αν έχουν δώσει την άδεια, την έγκριση, αναζητούμε μήπω πρέπει να χαρακτηριστεί διατηρηταίο. Δηλαδή, φέρνουμε πολλέ φορέ καινούργια στοιχεία, φωτογραφίε. Σα ακούει ο δημόσιο Και Ζητάμε, ναι, ναι, θα το, θα το εξετάσει πάλι. Του συμφέρει τον δημόσιο φορέα αυτό. Ε, το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό είναι ο ρόλο του. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια είπατε. Ποιες... Αλλά είναι μαζί σα. Όχι πάντα, γιατί εμεί ζητάμε πάρα πολλά να κηρυχτούν. Από αυτά, ελάχιστα <laughs> κηρύσσονται διατηρητέ. Αλλά αυτοί κρίνουν ότι δεν αξίζει να διατηρηθεί. Μα παίρνει στην Αθήνα αυτό, Δηλαδή, έχουμε το περιθώριο να γκρεμίσουμε κι άλλα ωραία κτίρια μα. Όχι, δεν το έχουμε το περιθώριο γιατί έχουν μείνει λίγα. Θεωρώ ότι είναι λίγα αυτά τα 11.000 που έχουν μείνει. Δεν σου λέω ότι όλα αξίζουν, γιατί έχουμε και κτίρια που έχουν αλλοιωθεί, αλλά έχουμε τουλάχιστον άλλα 3.000 κτίρια του 1900, της δεκαετία του 20 και του 30, που πρέπει να τα δει η πολιτεία να πει από αυτά, αξίζει και τι δεν αξίζει, ενώ η πολιτεία έρχεται συνήθως και εμείς, αφού yeah, πάει αφού κάτι ζημιά. για κατεδάφιση, πυροσβεστικά καταλάβατε, ενώ yeah. πρέπει να πει θα κάνω σαρωτικούς ελέγχους να δω τι πρέπει να διατηρηθεί, κάνει το αρακά, προσπαθεί μονομενα να κηρύξει κτίρια μικρά σύνολα μάλλον αλλά είναι τόσο μαζικές οι κατεδαφίσεις που δεν θα προλάβει. Να δει περιοχές και δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι ο Πειραιάς, είναι η Θεσσαλονίκη. Εσείς τώρα ξεκινήσατε, γιατί κοιτάζα το site σας και έλεγα, είναι πολύ ωραία. έκανα και εγώ το παιχνίδι να κοιτάξω κτίρια, διευθύνσεις, οδούς και είδα ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά στο κέντρο, αλλά υποθέτω ότι... Εγώ τουλάχιστον που έχω μεγαλώσει πασαλιμάνι θυμάμαι διαμάντια. Και θες να δει και τα κτίρια να είναι μέσα στη βάση δεδομένων θα και όλοι να έχουμε θα πρόσβαση. Αυτό ήθελα ιδανικά είναι να μπω και εγώ στον κόπο να αρχίσω να φωτογραφίζω, να σα στέλνω. Θα αρχίσει. Εννοείται τώρα αυτό. Αφού υπάρχει σε Apple. Με βολεύει και πιο εύκολα. Έχει ξεκινήσει το, 23, το, το 2023. Ξεκινήσαμε την καταγραφή του, των κτιρίων του Πειραιά με μια πρωτοβουλία τη ε, αρχιτέκτονο ε, τη ε, Τίνα Μαλικούτη, η οποία ουσιαστικά τον έχει καταγράψει όλο τον Πειραιά, αλλά το. Ξανα... Το κάνουμε με πολύ συστηματικό τρόπο και φωτογράφηση. Είμαστε τώρα στη δεύτερη δημοτική κοινότητα, γύρω στα 500 κτίρια έχουμε καταγράψει. Κάνουμε και εκεί την ίδια. Διαδικασία, προφορικές μαρτυρίες, αρχεία, συνεργασία με την τοπική κοινωνία και είναι ωραίο γιατί πηγαίνεις και σε περιμένουν δηλαδή και ο Πειραιάς ακόμα στοιχεία της δεκαετίας του 60. Η αγορά του, οι άνθρωποι του είναι κάθε μέρα σαν να πηγαίνεις πρώτη φορά και σε δέχονται με τον ίδιο τρόπο. Η Αθήνα υποθέτει να είναι εξάντηλητο, δεν, δεν υποθέτω ότι είναι κάτι που τελειώνει εύκολα. Δεν τελειώνει εύκολα και γι' αυτό και συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα. Πέρα από το ότι έχουν φωτογραφηθεί αυτά τα 11.500 κτίρια, είναι η αναζήτηση των πληροφοριών και είναι ότι τα κτίρια είναι ιστορίες. Mm. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει απλώς να φωτογραφίσουμε και να ανεβάσουμε στη βάση. Μας ενδιαφέρει και όλο το ιστορικό και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι και είναι τόσο δεμένοι με τα σπίτια του, που το βλέπει όταν μιλάνε και το πόσο τα αγαπούν. Μα το αγαπάει ο Έλληνα το σπίτι του. Ακόμα και όταν τον έβαλε σε διαμέρισμα να μείνει. Τόσε θυσίε έχει κάνει για να αποκτήσει αυτό το, αυτό το σπίτι. Το Οπότε σπίτι ναι. Και νιώθει και μια υπερηφάνεια, άμα είναι τυχερό και μένει ακόμα έστω και σε ένα διαμέρισμα από, από, από τι ωραίε αυτέ τι πολυκατοικίε που έχουμε. Σίγουρα. Και εμά μα ενδιαφέρει γιατί κάθε γειτονιά είναι διαφορετική. Δηλαδή, αν την περπατήσει κανεί στην Αθήνα και με αυτόν τον τρόπο που έρχεται σε επαφή με το Πλούτο που μιλάνε, τα κτίρια μιλάνε, αλλά και με του ανθρώπου. Βλέπει ότι πόσο ανθρώπινη παραμένει και πόσο διαφορετική είναι σε κάθε περιοχή. Είτε είναι τα οικονομικοί λόγοι, είτε είναι ε, οι δουλειέ των ανθρώπων. Το βλέπεις στην κάθε γειτονιά πώς διαμορφώνεται και είναι και περιοχές που δεν τις έχουμε περπατήσει, δηλαδή είναι. Είναι γνωστά τα σημεία που γίνονται και πολλέ ξεναγήσει, είναι η οι... θα... πατησίων ή ε, τα. Είναι τα κεντρικά μα, α πούμε. Ναι, ναι δεν θα πά, δεν γίνονται συχνά ξεναγήσει στον κολονό. Εγώ πολλέ φορέ λέω στους φίλου μου, μην φοβόσατε στην Αθήνα. Υπάρχει και τη μέρα. Περπατήστε και τη μέρα, φοβάστε τη νύχτα. Αλλά πηγαίνετε σε περιοχέ με τα πόδια και όχι κοιτώντα το κινητό, <laughs> κοιτώντα ψηλά, γιατί είναι μερικέ περιοχέ, όπω ο κολονό που είπε, που έχει και εκεί κάτι κτίρια διαμάντια. Όπω είχε όλη η Αθήνα, έτσι είχε και ο Κολονό. Είναι από τι ναι. ιστορικέ περιοχέ από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι και του 30 Έχουμε εξαιρετικά δείγματα, εξαιρετικά σχολεία του μοντέρνου κινήματο. Ακόμα και στον Πίθουλα θα βρει. Τη Μαντάμ Σουσού θα βρει τώρα δύο μοντάκια. Παντού, παντού. Αυτό είναι το ωραίο τη Αθήνα. Παρά την καταστροφή, δεν υπάρχει περιοχή και σημείο που θα σώζεται ένα κτίριο. Έχω μια αίσθηση εγώ, γιατί σου λέω περπατώντατώντα στην Αθήνα και όταν πηγαίνω βάλτε και με του φίλου μου, του τουρίστε που έρχονται καμιά φορά και του. Κυκλοφορό. Αυτό που μου αρέσει, που μου λένε και αυτοί, είναι ότι είναι ένα παζλι πόλη σα. Δηλαδή την ίδια στιγμή που μπορεί να περπατά σε ένα στενό και να έχει αυτή την άσχημη πολυκατοικία του 80, δίπλα ακριβώ να είναι ένα νοκλασικό. Ή να έχει ξεμείνει. Έχουμε αυτό το πολυσυλλεκτικό παζλ που κάθε στενό είναι μια έκπληξη. Πολύ σωστό. Και αυτό το λέμε και αν δει και τα κείμενα που γράφονται και στι ξεναγήσεις ακόμα πάντα βρίσκει μια έκπληξη. Δεν το περιμένει ότι θα δει ένα τέτοιο κτίριο εκεί και είναι όλα. Πραγματικά διαμάντια, και το πολύ ωραίο είναι όταν δει και κάποιον να βγαίνει από αυτό <κά> το, <navigating> το σπίτι και αρχίζει βέβαια τι ερωτήσει και εκεί αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο κόσμο. Ε, εγώ είμαι και παιδί που πάντα ρωτάω. Δηλαδή, οπότε ποτέ δεν τράπηκα να ρωτήσω και έχω μάθει και πολύ ωραίε ιστορίε για την Αθήνα. Και άλλη μια άλλη συμβουλή για όσου μα ακούτε. Οι άνθρωποι που είναι και ειδικά και οι ηλικιωμένοι, έχουν όρεξη να μιλήσουν. Ανθρώπου να μιλήσουν δεν έχουν, οπότε μην τρέπεστε να ρωτήσετε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες γιατί μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε βλέπει κανείς μια τρομακτική μοναξιά των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ζουν σε αυτά τα ωραία σπίτια μόνοι τους με κάποια κυρία που θα, τα μια βοήθεια, θα προσέχει μια βοηθόν και έχουν τόση ανάγκη να μιλήσουν και όταν αρχίζεις να τους κάνεις ερωτήσεις ζωντανεύουν mm. κυριολεκτικά. Κάποιοι άνθρωποι μου έχουν πει αναστήθηκα. Μου το λένε αυτό, μιλώντα για τα παιδικά χρόνια, μιλώντα για τα σπίτια, για τι ιστορίε όλε αυτέ. Αυτή η κουβέντα είναι, δηλαδή, εμένα με έχει, χα... έχει... έχει χαραχθεί στο μυαλό μου αυτό. Το αναστήθηκα, ήταν από το ωραιότερα που έχω ακούσει. Ο και εμένα μου άρεσε αυτό που είπα. ένα πολύ ωραίο το λέω και το ξαναλέω είναι όταν πήγαμε από εκεί στα Ηλίσια, κάναμε την καταγραφή και ήταν ένα ωραίο σπίτι του Μεσοπολίου του 30, είχε παλιά και ένα εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο, ήταν και ζαχαροπλάστε. Η κυρία όταν μας περίμενε ήταν τέλεια αντιμένη. Ε, είχε πάει στο κομμοτήρι. Η πακέτα, κοκέτα, όπως λέμε. Ναι, ναι, τις πέρλες της. Και μόλις μας βλέπει ξεκινάμε τη συνέντευξη, βάζει τα κλάματα. Μας ευχαρίστησε γιατί ένιωθε ότι δικαιώθηκε που δεν έδωσε αντιπαροχή το σπίτι. Mm. Και ένιωθε ότι αναγνωρίζουμε την πράξη της αυτή και τελικά το έσωσε. Και ζουν όλοι πια ε, μέσα στο σπίτι. Υπάρχει και αυτή η λύση, αλλά... Αν δεν δώσει το κράτος κίνητρα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί θέλει χρήματα όλο αυτό, δεν θα μείνει τίποτα. Πρέπει να αγκαλιάσει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα παλιά σπίτια, και τα διατηρητέα και τα παλιά σπίτια, να τα αγκαλιάσει το κράτος, να τους διευκολύνει, να μην τους δυσκολεύει τη ζωή και... Τώρα πια χρειάζονται χρήματα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να κρατήσει τους ανθρώπους στα παλιά σπίτια. Υποθέτω τα χρήματα λίγο θα έρχονται και με την συνθήκη των, των προγραμμάτων για τα πράσινα σπίτια τώρα που γίνονται και για τα ενεργειακά. Δηλαδή μέσα εκεί υποθέτω ότι αν, θέλουμε, αν έχεις ένα νεοκλασικό ή αν έχεις ένα κτίριο, εκεί θα απευθυνθεί. Ε, τώρα πια πρέπει να γίνονται ενεργειακά. Ο ενεργειακά, νόμος θα ναι, προστατεύει και λέει ένα παλιό σπίτι, ένα διατηρηταίο, θα, φτάσει, θα γίνει ενεργειακό μέχρι εκεί που δεν του αλλοιώνει τη μορφή, γιατί αυτό είναι ο μεγάλο ε, κίνδυνο. Κάτι αντίστοιχο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση το πρόγραμμα Διατηρώ, mm -hmm. ότι θα δοθούν χρήματα σαν ιδιοκτήτε που έχουν και σε πολύ κακή κατάσταση ιδιοκτησίες, παλιά σπίτια, με τον κίνδυνο που κινδυνεύουν και να πέσουν. Είναι. Και έτσι για να σώσουμε και ανθρώπινες ζωές, γιατί το βλέπουμε και αυτό. Άρα τα κτίρια αυτά επιτέλους της Αλεξάνδρα στα προσφυγικά... Που τα βλέπω και σπαράζει η ψυχή μου, όχι για τα συνθήματα. Εμένα σπαράζει η ψυχή μου γιατί τον πετό αρχίζει και φεύγει. Την εγκατάλειψη και τη φθορά. Ναι, Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα μείνει και Εγώ απλά θέλω να είναι ωραία. Αυτά παίζει, να λίγο να τα δούμε έτσι, να φτιάχνονται κάπου. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή το πρόγραμμα διατηρώ είναι υποτίθεται για του ιδιοκτήτε. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα βγει για του ιδιοκτήτε ή αν θα γίνει για ιδιωτικά κτίρια ή θα γίνει για δημόσια. Οι προσφυγικέ πολυκατοικίε το μεγαλύτερό του ποσοστό ανήκει, νομίζω, στο ΤΑΙΠΕΔ εκεί ε, Κάποιοι είναι, είναι, έχουν Οι παλιές, παλιές ιδιοκτήτε είναι λίγο στήπια Αυτό δεν ξέρουμε γιατί έχει παγώσει έχει γίνει και μελέτη αποκατάστασης Έχει εγκριθεί Γιατί θα επαναχρησιμοποιηθούν Θα γίνει μουσείο, θα γίνει για τους ανθρώπους ναι. Που έχουν ασθενήσεις, τον Άγιο Σάββα Τους καρκινοπαθείς Αλλά βλέπουμε να έχει παγώσει και να μην γίνεται Δεν ξέρω εσύ τα φαντάζεσαι αυτά τα προσφυγικά Να, να κατοικούνται από κατο εγώ νομίζω πια ότι πρέπει να γίνουν κάτι σε πιο... αυτό το μουσείο. Ας πούμε, το περιμένω πώ ναι, και πώ. Είναι πολλά. Ήταν είναι ωραίο μουσείο αντίσταση, νομίζω. Εκεί του, του προσφυγικού ελληνισμού. Και του προσφυγικού γιατί... ελληνισμού, γιατί. Ε, είναι πολλά. Δηλαδή μπορούν και να χρησιμοποιηθούν γιατί τα κτίρια, όταν έχουν χρήση, σώζονται Τότε και διατηρούνται γιατί πρέπει να τα περιποιήσουν. Αναπνέουν. Ναι, ναι, αναπνέουν. Και τώρα έχει γίνει ένα πέραντο πάρκινγκ. Ναι. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι η μεγαλύτερη κατάληψη εκεί πέρα. Είναι. Πρέπει να είπα... βρει η πολιτεία το πώς θα το αντιμετωπίσει Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Είναι πολλά πράγματα, δηλαδή δεν είναι εύκολο Όχι τίποτα δεν είναι εύκολο από αυτά που λέω ναι, ναι, εγώ ναι, Δεν ζωή είναι ζωή μου. εύκολο Και εύκολο. τώρα θέλω πριν από την, πριν από την αντίσταση Απ' αντίσταση πριν Εμένα με μαγεύουν και αυτά τα κτίρια που έχουν εξομείνει, σφαι... όχι σφαίρε μέσα, τα κενά, τα κενά από τι σφαίρε που έχουν. τα βλήματα, τα ε, βλήματα ναι, από τα ναι, Δεκεμβριανά. Θα... Είναι σχεδόν όλη η Αθήνα, θα βρει τα. όπου δείτε τρύπε δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι παρατημένο. Όχι, όχι κάποιοι έχουν διατηρήσει γιατί ήταν πραγματικέ μάχε και έχουμε και πάρα πολλέ κατεδαφίσει μέσα στα Δεκεμβριανά για να μπορέσουν είτε να, μπορούν να έχουν πέρασμα είτε γιατί ανατινάχτηκαν ε, στι προσφυγικέ πολιτευότητε. Έχουμε πολλοί χαρακτηριστικέ συνθήκε. Το, το είναι μεγάλε και αν πάει κανεί και παρατηρήσει, έχουν γίνει φωλιέ των σπουργητών. Ιδέε, ειρήνη, ο πόλεμο, ό,τι και να φέρει. Στην ειρήνη. Στην ειρήνη θα καταλήξει. <laughs> <laughs> <laughs> Εμεί πάμε συχνά με του μαθητέ και κάνουμε την ξενάγηση, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο πόλεμο σύνολο, όχι μόνο το αρχιτεκτονικό, αλλά και ο τρόπο που δημιουργήθηκε. Γιατί αν μπει ανάμεσα στα συγκροτήματα με τα μεγάλα δέντρα, έχει μία αποκόφεσαι από την θόρυβο. Έχει την ψευδαίσθηση ότι δεν είσαι σε πόλη. Ναι, ναι, Ποιά? ναι. Και αυτός ήταν και ο στόχος. Και ήταν και βέβαια και να φέρει κοντά όλους τους κατοίκους. Γίνεται κοινή δημόσια χώρη, ανάμεσα στα συγκροτήματα. Είχε όλη του, το όλο του σκεπτικό, οπότε είναι πολύ ωραίο και πρέπει να αποδοθεί στην πόλη. Είχα την τιμή κιόλας να μπω και μέσα σε ένα-δύο διαμερίσματα από αυτά και θα μπορούσε να ζήσει. Ο, με ωραία ποιότητα τον αναφέρω, ζωής. Ναι, ναι, όχι. Υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που το έχει φτιάξει και ζει μια χαρά πολύ ωραία στα κτίρια αυτά. Και έχουν πολλές προσφυγικές πολυκατοίκες σε πολλά σημεία ε, της πόλης που γενικά θεωρώ ότι πρέπει να μεριμνήσει πολύ γιατί αυτά είναι... Πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιστορίας της πόλης πρέπει να τα φροντίσει. Δεν όμως εκτιμήσαμε πιστεύω και τις εργατικές, γιατί μετά τις προσφυγικές ήρθαν και οι εργατικές κατοικίες. Έχουμε κάποια εργατική κατοικία στο κέντρο που να είναι έτσι. Δεν, εγώ δεν έχω υπόψη μου. Δηλαδή, πιθανότητα να βρεις πιο πολύ στον Πειραιά, ίσω. Νομίζω ότι κοντά στι προσφυγικέ ε, στο ε, Δουργούτη έχει και εργατικέ. Έχει πολλέ εργατικέ. Εγώ, μόνο μου έρχονται στο μυαλό οι εργατικέ τη Νέα Φιλαδέλφια, που ήταν και έργο του Άρη Κωνσταντινίδη. Ε, και είναι μεταπολεμικά κτίρια αυτά κατά κύριο λόγο. Οπότε με πιάνει και αδιάβαστη. Δεν ξέρω. Πιανώ, να σου πω, ε, ε, ε, μέσα στην Αθήνα, ε, ε, αλλά ε, ε, που υπάρχουν. Και νομίζω και στον Κολονό έχουμε δει στι ξεναγέσει που κάναμε. Έχουμε Και εγώ διάβαστο είμαι Απλά επειδή έτυχε και έχω μαζί μου ένα που Και λέει να ξέρει όλα Λέω ναι κοίτα σε αντιμετωπίζω σαν φωτεινό παντογνώστη Και όχι αρχιτέκτονα ε, Γιατί μπορεί να πω άκου τώρα μιλάει μια αρχαιολόγος Το τόνισα εγώ από την αρχή ότι αυτή Αρχαιολόγο τη σπουδάσαμε ναι, ναι. Αλλά της άρεσε τελικά Η αρχιτεκτονική, και, αρχιτεκτονική πολύ, πολύ. και καταγραφή Και να βουτάει στα αρχεία Μεγάλο κομμάτι και αυτό. Και να ερευνά. Ναι, ναι, και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για την τύχη που είχαμε, γιατί συλλέγοντας όλα αυτά τα αρχεία που ο ίδιος ο κόσμος μας δίνει, δεν, δεν κρατάμε, σαρώνουμε πάντα, και άρχισε και ο κόσμος να μας δίνει αυτά που επρόκειτο να πετάξει. Και βρέθηκε ένα τεράστιο αρχείο της εργολειπτικής, μιας κατασκευαστική εταιρεία του Μεσοπολέμου, 1914-1939, Τη συναντάμε και πιο μετά, αλλά το οικοδομικό της κομμάτι είναι αυτή την περίοδο. Το βρήκε ο Αΐμινιστος Γιάννης Λάμπρος η λέκτης, και το έφερε, αγοράστηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ταξινομήθηκε, συντηρήθηκε, σαρώθηκε το ίμιση του αρχείου και έχει ήδη παραδοθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένας θησαυρό. Εμεί οι πολίτε αυτό πώ θα έχουμε πρόσβαση. Θα γίνει, πρόσβα... έκδοση, θα γίνει κάποια έκδοση, θα γίνει Έχει ήδη γίνει μια έκδοση που μπορεί να τη βρει κανεί και στην ιστοσελίδα μα. Είναι το βιβλίο ο Πολιτικό Μηχανικό Αντρέπουλο. Αν μπει κανεί στην ιστοσελίδα και πάει στη βιβλιοθήκη. Θα το βρει το βιβλίο αναρτημένο. Στο και Monumenta .org, θα... Org αυτό Στο Monumenta Org και θα βρει και το δεύτερο καινούριο βιβλίο που βγάλαμε, που είναι η ιστορία του χώρου του κέντρου Πολιτισμού. Ήδη μαύρο Νιάρχο, γιατί εκεί ήταν ο υπόδρομο. Και η εργολητική. Έχω πάει κάνει... στον υπόδρομο πριν. πριν... Όταν ήταν υπόδρομο, δηλαδή το χώρισε. Η εργοληπτική έφτιαξε τον υπόδρομο, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό υλικό. Όλο αυτό λοιπόν το αρχιακό υλικό δίνει πληροφορίες για 400 έργα. Τα περισσότερα από τα οποία είναι κατοικίε τη Αθήνα Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Αλλά δεν είναι μόνο τα σχέδια, 5.000 σχέδια των σπουδαιότερων αρχιτεκτώνων. Είναι η όλη αλληλογραφία των μηχανικών. Ε, οι ε... ζωέ από πίσω, ουσιαστικά. Οι ζωέ, τα εργατικά ατυχήματα. Δηλαδή, εγώ κοιτάζω τα ονόματα των εργατών και βλέπω πόσα ονόματα από την άξο. Και βλέπει ότι τη δεκαετία, το Μεσοπόλεμο, ναξιώτε έρχονται στην Αθήνα, ζουν σίγουρα και δουλεύουν στην εργοληπτική. Αυτά τώρα δεν αποτελούν προσωπικό προσωπικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε δηλαδή να γίνει ένα βιβλίο μελέτη. Ε, ό,τι έχουν κλείσει τα 100 χρόνια. Έχει το δικαίωμα τη ε, δημοσίευση ε, ονόματων, αλλά και αυτό θέλει μια. Αλλά μπορεί να μην δίνει και τα ονόματα, μπορεί να δίνει ναι. την ιστορία Άρα, και τα δεδομένα. Ναι. ναι, ναι. Αλλά όταν έχουμε παρέλθε τα 100 χρόνια, υποτίθεται μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ονόματα. Αλλά Άρα κοντεύουμε. κοντεύουμε. Ναι. Ε, όχι, το έχουμε κλείσει γιατί είναι από το 1914. Ναι, ναι. ναι. Ε, μέχρι το 23 δηλαδή έχουμε. Είδε πόσα έμαθα απλά σου. Ναι, αλλά και πώς ακόμα, αν έρθεις και στο αρχείο... <χι> όχι, θα έρθω τώρα που σε γνώρισα, εγώ να το εκμεταλλευτώ να ξέρεις πάρα πολύ. Και γιατί, ο κόσμος, Γιατί η Ειρήνη μέσα από την όλη της μελέτη, ε, του κτίριου πες, καταλήγει, να μαθαίνει για τις ζωές, εκεί είναι το μαγικό. Αυτό και τι, το πόσο όμορφη είναι η Αθήνα, δηλαδή βλέπω ένα κτίριο και δεν βλέπω απλώς πια το κτίριο σαν αρχιτεκτόνυμα, αλλά... Του ανθρώπου μέσα σε αυτό και γι' αυτό και είναι και πολύ μεγάλη προσπάθεια της διάσωσης, δηλαδή κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα στη μονουμέντα δεν είπαμε τα ονόματα των εταίρων είναι ο Στέλιο Ολεκάκη, που είναι επίση αρχαιολόγο. Γεια σου και... συνονόματε. Η Κατερίνα Χατσικωνσταντίνου, αρχιτέκτονα. Γεια σου κατερίνα. κατερίνα Και ο Ηλία Ομαυροειδή. Γεια σου, Ηλία. Ο περιβαλλοντολόγο μα. Και υπάρχουν πάρα... υπάρχει και ένα στενό κύκλο ανθρώπων που δουλεύουν κοντά μα, που είναι σαν να είναι και αυτοί εταίροι και μέλη, όπω είναι ο Γιώργο Ωνίνο, αρχιτέκτονας Η Γεωργία Γκουμουμουπούλου, αρχιτέκτονα. Η Φωτεινή Ιμπέλιου, αρχιτέκτονα η Ελευθερία η Ελευθεράκη, αρχαιολόγο και με τόσο τυροπούλου. Χρειάζεστε και κοινωνιολόγου πια και για τη μελέτη, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Είσαστε είναι... μόνο αρχιτέκτονες Πολλοί και μελετητέ. Και αρχαιολόγοι. Και και αρχαιολόγοι, αρχαιολόγοι ναι, ναι. Πάνω πολλά όλα αρχαιολόγοι. Είναι πιο ωραίο τελικά να μην ανασκάπτει και να αναρχιολογεί να, να τα έτοιμα. Είναι τώρα και σαν ανασκαφή βέβαια και όλο αυτό ναι. που γίνεται. Τώρα είναι η νεότερη αρχαιολογία όλο αυτό και ε, ε, βοηθάμε και πάρα πολύ την, ε, την τεκμηρίωση. Δηλαδή βοηθάμε ε, τώρα πια έρχονται και αρμόδιοι και ζητάνε πληροφορίε από τη Μονουμέντα για τα κτίρια. Ξυπνήσανε, επιτέλου, για τα ναι, δηλαδή το, το μάθανε και προσπαθούμε ότι έχουμε κάνει και όλη αυτή την καταγραφή. Μπορεί να μπει κανεί και να δει τι φωτογραφίε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας Ο όταν δυσκολεύει. Όχι, είναι ε... πολύ κατερτισμένο. Δηλαδή, μπείτε κι εσείς να παίξετε. Εγώ αυτό έκανα. Και δεν έχουμε ακόμα τόσε πληροφορίε για όλα τα κτίρια. Αυτό είναι, θα το συνεχίσουν και οι επόμενε γενιέ. Αυτό, αυτό κανονικά θα πρέπει να γίνει κρατικό. Δηλαδή, είναι πώς, πώς είναι το Τσέρτ, να υπάρχει ένα αρχείο κρατικό που να είναι καταγεγραμμένα ε, τα κτίρια μας. Ναι, έχουν μόνο για τα διατηρητέα. Ναι. Δηλαδή έχουμε για αυτά τα 3.500 κτίρια, υποτίθεται είναι το κτηματολόγιο, αλλά αφορά πάλι τα διατηρητέα. Όλο αυτό που έχουμε κάνει είναι πρωτοποριακό και ειδικά όταν η πληροφορία που έχεις από την προφορική μαρτυρία, ότι διασώσαμε τις προφορικές μαρτυρίες και την ατμόσφαιρα και το συνεχίζουμε χωρίς να σταματάμε. Δηλαδή είναι καθημερινό μέλημα οι συνεντεύξεις. Άρα, κλείνοντα έτσι σιγά-σιγά την όμορφη συζήτησή μα, που εγώ θα σε ξανακαλέσω να ξέρει, γιατί θέλω να επικεντρωθούμε σε μερικά κτίρια που μου αρέσουν. Ε. Ε, αξίζει αυτό που κάνει. Ε. Το νιώθει κι εσύ. Γιατί εγώ, όσο σε ακούω και συνειδητοποιώ, βλέπω έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σώσει την πόλη μου. Αξίζει. Πιστεύω ότι αξίζει. Και μόνο η, η καταγραφή που κάναμε θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη και το έχουν πει αυτό. Μετά, πολλέ φορέ αναλογίζομαι. Η διάσωση του αρχείου τη 100.000 έγγραφα που είναι ιστορία πολλών πόλων. Θεωρώ ότι και μόνο αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Μετά δημιουργούμε μία ότι αξίζει να κοιτάμε και να ασχοληθούμε με τα κτίρια δηλαδή το θέμα της καταστροφής του Μεσοπολέμου το έχει κινήσει η μονουμέντα και έρχονται καθημερινά ο κόσμος, δηλαδή έχει απευθύνεται σε μας. Αν πετύχουμε ο ίδιος να ενεργοποιηθεί Και να μην το αφήνει Και αν πετύχουμε να μα δώσουμε είστε, Μα το έχετε πετύχει αυτό Πιστεύω ναι και κίνητρα Δηλαδή να πείσουμε την πολιτεία Να δοθούν τα κίνητρα και να το αγκαλιάσει όλο αυτό Για να προλάβουμε κάτι θα είναι επιτυχία, αλλά ε, θεωρώ ότι αξίζει, δεν πάει χαμένο ε, γιατί είναι α... μεγάλος ο κόπος. Ήσα ίσα το αντίθετο, εσείς πιστεύω ότι είσαστε και για να απευθύνεται ο κόσμος σε εσά πάνω να πει ότι αγαπάει την πόλη του. Άρα εσεί τώρα είσαστε ένα φορέας που μπορεί να κουνήσει και να χτυπήσει την πόρτα του πιο υψηλόβαθμου φορέα για να γίνει πράξη η διάσωση. Και έχουν σωθεί κτίρια όταν είναι πολύ μεγάλη η αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή και μόνο οι μονουμέντα δεν αρκεί, έχουμε σώσει κτίρια. Αλλά όταν υπάρχει η συμμετοχή του κόσμου, τότε... Οι πιέσει είναι μεγάλε. Ακούγεται ε, ο κόσμο. Κάτι, δηλαδή αυτό. Πώ λέγεται. Οργή, ο, οργή λαού, φωνή θεού Όπω έτσι δεν τη λέγαμε την παροιμία. Ε, οι προσφυγικέ πολυκατοικίε τη σώθηκαν ε, χάρη στον κόσμο και του πολλοί φορεί. Γι' αυτό του έφερα σαν παράδειγμα. Γιατί... Οι πολυκατοικοί ακουρεμένου στη Διονυσσίου Αεροπαγή του. Τόσε χιλιάδε υπογραφέ και διεθνώ δεν έχουν ξανασυνδέσει. Για ένα κτίριο τώρα φαντάζομαι που. Ναι, ναι. Πρέπει ε, το εξωτερικό να μα θεωρούν τρελοί. Ε. Δεν πιστεύουν ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Εκεί, δηλαδή Γιατί πιστεύω το έξω είναι. Τον γκρεμίζω πάνω παρακάτω. Ε, ναι, δεν γκρεμίζουν έτσι εύκολα στη, στην Ευρώπη. Γκρεμίζουν και εκεί, αλλά όχι με αυτή την ευκολία που έχουμε τώρα εμεί, που έχουμε και το πάθημα. Αλλά δεν έγινε μάθημα. Και τότε υπήρχε και μια δικαιολογία. Μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα, άλλε οι συνθήκε, τι ανάγκε με τα πολεμικά. Πολλά λάθη. Οδοξιάδης... τώρα για τι αντιπαροχέ. Ναι, τι αντιπαροχέ, πολλά λάθη. Ο Δοξιάδης το έλεγε να αναπτυχθεί η πόλη έξω από τα όρια της παλιά. Δεν δικαιολογούμαστε τώρα να επαναλαμβάνεται αυτό. Θα έπρεπε με άλλο τρόπο να γίνεται η ανάπτυξη και να βρεθεί η κατοικία. Και δηλαδή θέλει μια μελέτη χωρίς μελέτη και δεν μελετάμε και τη φέρουσα ικανότητα. Βλέπετε τι γίνεται στον άλλον. Βλέπουμε τι γίνεται. Με τα ύψη που δόθηκε αυτό το πόνου, που γίνεται όλη ναι. αυτή η αναστάτωση. Ο Δήμος Αλήμου προ τιμήν του, πραγματικά. Και ο Δήμο πρώτο Αλίμου προσέφυγε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και κάτοικη για τα ύψη, γιατί ξαφνικά από τι διόρροφε κατοικίε με του κήπου βρέθηκε με ένα δάσο κτηρίων, πολυόρροφων, χωρί να έχει εξεταστεί φέρουσα ικανότητα. Το κυκλοφοριακό, ναι, ναι. τα νοσοκομεία, δηλαδή. Η αυτή... ε, σχολεία, μια συνέντευξη που λέει... Και γιατί, γιατί πρέπει να ζει σε αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος, δηλαδή πρέπει να του προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί πρέπει να εγκλωβιστεί σε αυτά τα διαμερίσματα που δεν έχει ούτε θέα ούτε τις απαραίτητε συνθήκες. Οπότε η αντίδραση του, του Δήμου αυτού έχει φέρει, βλέπουμε τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρώτη απόφαση γνωμό, είναι κατά ότι είναι αντισυνταγματικό το άρθρο και βλέπουμε τώρα το Δήμο Βούλας, ε, Βάρης και Φυσιάς. Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού είχε ήδη αντιδράσει. Στο Παπάγου και στο Χολαργό βλέπω συνέχεια κτίρια, δηλαδή να γκρεμίζονται μονοκατοικίες για να σηκώσουν 7 όροφα ή 5 όροφα έστω, αλλά και πάλι το σπιτάκι που έχει τη λεμονιά και την ραντζιά. Σίγουρα Φάνει. οι πιέσει δεν μπορείς και δεν μπορείς ναι. να τα κρατήσεις όλα, αλλά πρέπει να γίνει με σχεδιασμό. Ναι. Δεν μπορείς να κατεδαφίσεις έτσι και να κτίζεις έτσι. Δηλαδή αυτό θα φέρει άλλα προβλήματα. Πρέπει η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να δει πώ θα αντιμετωπίσει ένας σχεδιασμός σε κάθε επίπεδο... που δεν το συναντάμε ούτε στη διατήρηση των κτηρίων, mm. ούτε στα νέα κτίρια. Και αυτό που αντικαθιστά τα παλιά κτίρια... Κάπω πρέπει να έχει μια καλυστησία Είναι δεδομένο. ένα μεγάλο θέμα Με τι αντικαθίσταται όλα αυτά τα κτίρια ε, Δέχομαι ακόμα και το γκράφιτι <χελού> Να έχει κάτι Μια ευπαρουσία στη πρόσωψη Ναι κάτι. και να έχει κάτι να πει ε, Σαφέστατα, σαφέστατα. <χελού> Δηλαδή και ο μπρουταλισμός που μου αρέσει ε, ε, ε, Επιμένω να τα λέω ρεύματα ρυθμός. Αλλά ο μπρουταλισμός μου άρεσε Γιατί το τι βάζεις το τσιμέντο Και φαίνεται η σανίδα που το έχει, περικ... το έχει Αφήσει να στεγνώσει Μα, μ' αρέσει. Ναι, ναι. Το, από τα πιο άσχημα, θεωρώ, αλλά μ' αρέσει. Όχι, όχι. Κάθε εποχή έχει να δώσει πολύ ωραία δείγματα και το γκράφιτι ακόμα. Αλλά βλέπει κανεί. Έχουμε έχουν, έχουν γίνει πολύ ωραία έργα σε, και έχει ομορφωθεί η πόλη. Αλλά βλέπει όμω τη στάση μα απέναντι. Δηλαδή, πάει ο άλλο και δεν του είναι τίποτα να κάνει γκράφιτι στην Ακαδημία, στο κτίριο τη Ακαδημίας Πάνω σε μάρμαρο, α πούμε. Στο μάρμαρο, Πάνω στην πέτρα. Προστά σε αυτή την ομορφιά mm. δηλαδή. Και τίποτα δεν τον σταματάει και. Δηλαδή, είναι η στάση ως πολίτης... Παιδιά, επειδή και εγώ ήμουν αγγραφητάς... Το μάρμαρο εμείς πιο παλιά το, σεβα, το σεβόμασταν... Να σας πω την αλήθεια για την πέτρα... Γιατί πηγαίναμε πιο πολύ στο τσιμέντο... Γιατί αυτό θεωρούσαμε άσχημο... Ή το δρόμο ή το πεζοδρόμιο... Αλλά όχι την πέτρα και το μαρμόνιο. Ναι, φτύρει, πάρα πολύ. Ναι. Και τώρα έχουν καλύψει, επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν ή δεν μπορεί να σταματήσει αυτό, έχουν καλύψει την Ακαδημία με αυτά τα μεταλλικά στοιχεία, στο ίδιο χρώμα ένα μπέ, για να τα γλιτώσουν από το ε, αλλά είναι ένα η στάση μα απέναντι στην, στην πόλη. Όχι πω δεν την αγαπάνε, είναι πολλοί αυτοί που την αγαπάνε, αλλά είναι πια και μια τεράστια πόλη. Που δύσκολα τη διαχειρίζεται. Και είναι στο χέρι μα να αποφασίσουμε κιόλα τι πόλει θέλουμε. Δηλαδή, αν ένα Δήμο θέλει να επιλέξει το δρόμο τη τριόροφη. Πρέπει, δεν θα είναι μόνο το. Δεν, δεν γίνεται να είναι μόνο το εισόγειο και το δύο να διατηρηθεί. Θα είναι και το ψηλότερο, αλλά θα αποφασίσει πού θα γίνει, πώ θα γίνει. Του αέρες που θα μα δώσει να ναι. μα Και δεν θα είναι η, η εργολαβική διαχείριση και η και εκμετάλλευση της γης και το, που θα καθορίσει τη μορφή της πόλης. Την κατέστρεψε την Αθήνα αυτό με τα πολεμικά και έρχεται να την καταστρέψει και τώρα και όχι μόνο την Αθήνα. Παγκράτη, Βήρονας, το Παγκράτη είναι στην Αθήνα. Φιλαδέλφια, ψυχικό, 100 κτίρια κατεδαφίστηκαν... Και τι γίνεται. Στο ψυχικό. Ναι, ναι. Ξυ ψυχικό φιλοθέα. Είχα την αίσθηση ότι στη φιλοθέα και στο ψυχικό τα σέβονται οι ίδιοι. Όχι, όχι. Μα γιατί εκεί και αν Και η φυσιά έχετε δει τι γίνεται. Ε, και το έχετε το λέω σε όλο ναι, τον ναι, κόσμο. Ναι, σε όλους, ναι εσάς. σε όλους. Τι γίνεται στην φυσιά που καλύπτουν και η καταστροφή των κήπων, τα δέντρα. Και το μεταξύ γίνεται το γκαράζ μέχρι το τέλο του οικοπέδου. Και από πάνω μπαίνει λίγο χώμα με ένα δέντρο. Και όλα αυτά είναι τόσο κατά. Για τι πλημμύρε και όλα αυτά, και θα βρεθούμε ξαφνικά μπροστά σε αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο ιστορικότητα. Σώζουμε τα κτίρια για την ιστορία, είναι θέμα επιβίωσης. επιβίωση. Επιβίωση. Πολύ, πολύ σωστά. Η Ειρήνη, λοιπόν, τα είπε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Και πραγματικά. εγώ το απόλαυσα, δηλαδή. Μου βγήκε χήμαρο. Και μόνο ο τρόπο που το διαχειρίζει όλο αυτό. Έχω μόνο συγχαρητήρια να πω. Εγώ έχω να δώσω συγχαρητήρια γιατί αγαπά την Αθήνα κι εσύ. Εσύ την αγαπάς και πιο πολύ από μένα γιατί το αποδεικνύεις. Εγώ είμαι στα λόγια τελικά. Έχει μεγάλη σημασία και, αυτό. και στους διαφημιστικούς τρόπους με τους τουρίστες φίλους μου ή τους χαζούς φίλους μου που δεν θέλουν την Αθήνα, τη φοβούνται ή δεν την αγαπάνε. Όλα, όλα αυτά έχουν σημασία και το ότι ακούει ο κόσμος ότι με καλέσατε εδώ είναι σημαντικό και δεν είπαμε σε πόσο ωραίο κτίριο γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτησή μα. Έτσι, είναι ένα ωραίο νεοκλασικό. Ένα διατηρηταίο, ένα εξαιρετικό δείγμα και ήταν για μένα τόσο ωραία έκπληξη. Σε λίγη ώρα που θα γνωρίσεις και την ιδιοκτήτρια του νοκλασικού αυτού, τη Θεοδώρα, θα... θα είσαι ακόμα πιο χαρούμενη. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη συζήτηση. Κι εγώ, και εγώ. Ειρήνη, να είσαι καλά. Ακούσατε, νομίζω, τι πρέπει να κάνουμε όλοι για την Αθήνα αν την αγαπάμε. Μπείτε στα application αυτά, θυμίσαι μου πώς το λέμε το application. Κτίρια της Αθήνας και μετά το Monumenta.org είναι η ιστοσελίδα. Έχουμε πάρα πολλά ε, στα κοινωνικά δίκτυα τα κτίρια ε, σε κίνδυνο και τα, κάθε μέρα και ένα κτίριο που μπορείτε να δώσετε και εκεί πληροφορίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Και κάντε βόλτες στην Αθήνα. Κάντε βόλτε και μην φοβάστε.